There once was a ship that put to sea and the name of the ship was the Billy OT, the winds blew harder about it down below my bully boys blow Papomono afto piontho kato piontho vathia se kase diskolia tha ime do Soon may the element come to bring us sugar and tea and rum one day when the tongue is done we'll take our leave and go Papomono afto piontho kato piontho vathia se kase diskolia tha ime do She'd not been two weeks from shore była down on her right well bore The captain i all hands and swore He'd take that well nie, nie. chcemy nic. Haci, upomini, że będzie tu w stanie, że będzie w stanie, że będzie w stanie. Nie chcemy nic. Moni nas. Zdrowiałeś. Zdrowiałeś. Να έχει τι δυσκολίε σου, τι ανησυχίε σου με όλα αυτά που συμβαίνουν και να έχει ένα μυτσοτάκι δίπλα να λέει: Θα κάνω ό,τι μπορώ, να είμαι εκεί στα δύσκολα δίπλα σου. Γι' αυτό βάλουμε αυτόν τον κύριο που φωνάζει με απόγνωση το όχι-όχι. Νομίζω εκφράζει την πλειοψηφία σίγουρα του ελληνικού λαού. Στα δύσκολα δεν θες να είναι ο Κυριάκο μυτσοτάκι δίπλα σου. Δεν θε και κανέναν από αυτού να είναι δίπλα σου που έχουν συμβάλει ώστε να έρθουν τα δύσκολα, πόσο μάλλον τον. Αυτόν που διαχειρίζεται τώρα και δημιουργεί τώρα τα δύσκολα. Μπορεί να του αδικούμε όμω, γιατί είναι επαγγελματίε. Άρα, όλοι θα θέλαν έναν επαγγελματία δίπλα του, όπω λέει ο κυβερνικό εκπρόσωπο. Ο λαό πίστευσε στο σχέδιό μα, πιστεύει στον επαγγελματισμό μας πιστεύει στον επαγγελματισμό μα, και εισπράττει ω αποτέλεσμα τη πίστη του αυτή μια απτή ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον men Ω αποτέλεσμα τη πίστη στον επαγγελματισμό του, εισπράττει ο λαό μια απτή ελπίδα. Τίποτα. Αέρα από αέρα, ίσον αέρα. Πιστεύει ο κύριο Οικονόμο εδώ, το είπε, στο press room το είπε προχθές, ότι είναι επαγγελματία. Και βγαίνει και το λέει, ότι είναι επαγγελματία. Και άρα, όσοι πιστεύουν στου επαγγελματίε, παίρνουν ένα κιλό ελπίδα. Απτή όμω, την έχουν εκεί, τη βλέπουν, την πιάνουν, την νιώθουν και περνάνε πάρα πολύ. Όμορφα, είναι ο καλύτερος κομικός της εποχής μας, ο κύριος οικονόμου, κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίο είπε αυτό που είπε, αλλά είπε και άλλα, περιέγραψε τι ακριβώς γίνεται με τον Πρωθυπουργό και περιέγραψε και μας ανακοίνωσε την προηγούμενη τρίτη, ότι άρχισε να δίδεται το επίδομα καυσίμων, τα 13 ευρώ, ε, για όσους έχουν αυτοκίνητο, άρα του πλούσιου αυτού του τόπου, για να αμβληνθεί κάπω και να απαλυνθεί Η, η αύξηση στις τιμές των καυσίμων. Σήμερα Τρίτη άνοιξε ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποδοχή των αιτήσεων για το επίδομα καυσίμων. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμπληρώνει και επικαιροποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας του και ειδικότερα τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου. Άτιμη κοινωνία που άλλους τους ανεβάζεις και άλλους τους κατεβάζεις. Επίσης συμπληρώνει και τον αριθμό του προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού. Come, and and done, we'll Έτσι είναι η κοινωνία της σήμερα. Άλλους τους ανεβάζει και άλλους τους κατεβάζει συμπληρώνει και ο Κυριάκο Μητσοτάκης τα σχετικά εκεί έγγραφα ή τις αιτήσει τη ηλεκτρονικές για να λάβει και αυτός Το 13 ευρώ το μήνα είναι πάρα πολύ σημαντικό ποσό, το 45 το τρίμηνο. Οπότε δεν το αφήνει αυτό με τίποτα. Μα το ανακοίνωσε ο κυβερνητικό εκπρόσωπο που λέγεται Οικό Γιάννης, Γιάννη. Έχουμε κι άλλον έναν Οικό που είναι ο Δημήτρη, δημοσιογράφο. Και έχουμε κι άλλον έναν Οικό που μπήκε από χτε, τον έχουμε εκλέξει δηλαδή βουλευτή, τον Βασίλικο Νόμου. Βουλευτή έχει περάσει από 10 κόμματα, τώρα είναι στη Νέα Δημοκρατία. Ε, βγήκε λοιπόν να δικαιολογήσει όλα αυτά που γίνονται με τη ΔΕΗ και είπε κάτι που ταιριάζει απόλυτα στην εποχή. Και δεν το έτριψε καθόλου στα μούτρα των ψηφοφόρων και των δικών του και τη Νέα Δημοκρατία. Συζητούσαμε κιόλα και κομμένο ρεύμα πλέον, κύριε Οικόνο. 25.000 αιτήματα από παρόχου μέχρι 21 Απριλίου και ήδη έχουν προβεί η τεχνική τη ΔΕΗ, δηλαδή τα λέγανε ήδη τα στοιχεία, σε 5.000 διακοπέ. 5.000. Από τα 21 αιτήματα των εταιρεών. 21.000 αιτήματα. Μέχρι τώρα. Κοιτάξτε, δεν είμαστε στην εποχή του τσάμπα, ούτε του δωρεάν. Δεν πρέπει να πληρώνει ο καθένα τι υποχρεώσει του, αλλά θα πρέπει και συγχρόνω. Ναι, να το ρίξω να Δεν είναι ποτέ τζάμπα το. Δηλαδή, ο κόσμο πλήρωνε ένα χρεύμα. Υπάρχουν οι άνθρωποι που έχουν πραγματική ανάγκη και οι άνθρωποι που ίσω δεν εκπληρώνουν τι υποχρεώσει του. Κρυβόμενοι, κρυβόμενοι πίσω από αυτό το κομμάτι. Για οικογενειακά μιλάμε τώρα. Για ανθρώπου λέω και εγώ. Και δεν, δεν μιλάω για κάτι άλλο, για ανθρώπου. Δεν είμαστε στην εποχή του τζάμπα, ούτε του δωρεάν έπρεπε πρέπει κάποιος να τα πει Και καλά βγήκε και ένας βουλευτής κυβερνητικός Και λέει αυτό το πράγμα Όλοι εσείς που δεν πληρώνετε Όλοι εσείς που ζορίζεστε Που βρίζετε όταν ανοίγετε Ή που παθαίνετε διάφορα καρδιακά Όταν ανοίγετε το λογαριασμό της ΔΕΙΣΤΕ Είστε τζαμπατζίδες Έχουν τελειώσει οι μέρες σας Δεν είμαστε στην εποχή του τζάμπα Το είπε πολλή ώρα, το τρυψε στη Μούρη των ψηφοφόρων Αυτή η ευαισθησία του κυβερνόντος κόμματος Που έχει σε τέτοια θέματα Αποδεικνύεται για άλλη μια φορά Θα ακούσουμε τώρα κάποιους τσαμπατζίτες Για να καταλάβουν ότι έχει τελειώσει η εποχή του τσάμπα Η ρήτρα αναπροσαρμογής εδώ είναι 469 ευρώ και ο λογαριασμό είναι 779. Ναι. Τα βγαίνει να το πληρώσετε. Έχω 600 ευρώ το μήνα. Δεν είμαστε στην εποχή του τσάμπα, ούτε του δωρεάν. 705 ευρώ. Και ναι. Και... Ο μισθός είναι πολύ 430 δραμητός. ευρώ. Αυτό είναι. Έκανα κι εγώ ένα πρόγραμμα για να την κλειδώσω, αλλά όσο και να την κλειδώσει με αυτό το μισθό δεν βγαίνει. Δεν είμαστε στην εποχή του τσάμπα, του δωρεάν. Πόσο σας παιδιά την υπητρέπετε? Ε, 700 που είμαστε δύο άτομα και δεν καίμε τίποτα. Δεν είμαστε στην εποχή του τσάμπα του Σα ήρθε αυξημένο ο λογαριασμό τη ΔΕΗ. Τώρα ήρθε αυξημένο. Τα μυαλά μα ποντεύουν να φύγουν. Άμα είχε πρόβλημα ενέργεια, να άφηνε τη ΔΕΗ κανονικά όπω ήταν. Αφού την πήρε, θα τη χρεωθεί, αλλά δεν θα θάψει τον κόσμο όλο. Δεν είμαστε στην εποχή του τσάμπα, ούτε του δωρεάν. Έχετε έρθει για διακανονισμό ή ήρθε αρκετά αυξημένο. Σχεδόν 1000 ευρώ υπάρχουν. Δεν είμαστε στην εποχή του τσάμπα, ούτε του δωρεάν. <Το> Μια λάμπα και ένα ψυγείο δουλεύει όλο και όλο, 250 ευρώ. κάτω από 210 μέτρα, 250, 300 αυτού, τι να αυτά, έχουν κραθεί. Δεν είμαστε στην εποχή του τσάμπα, ούτε του δωρεάν. Δεν μπορεί τώρα να ένα άτομο σε ένα σπίτι 80 τετραγωνικά να πιονεί 630 τετράμινο. Δεν είμαστε στην εποχή του τσάμπα, ούτε του δωρεάν. Και πολύ καλά τα λέω ο κύριος οικονόμου και πολύ καλά πληρώνουμε Ήπε ο άλλος ο κύριος μια λάμπα και ένα ψυγείο 250 ευρώ Έτσι κλείσει τη λάμπα, κλείσει και το ψυγείο πέτατο, έτσι κι αλλιώς Οπότε θα μηδενήσεις, υπάρχουν λύσεις θέλω να πω Και να βλέπουμε μισογεμάτο το ποτήρι Γιατί η αισιοδοξία είναι πολύ καλή και παίρνουμε παράδειγμα και από του υπουργού, βουλευτέ που για διάφορα τέτοια θέματα βγαίνουν και τοποθετούνται έχοντα στο νου του το τι περνάει ο κόσμο. Αυτό ακριβώ είναι. Συμβαδίζουν τα συναισθήματά του, οι αγωνίε του, με τι αγωνίε και τα συναισθήματα του κόσμου. Όμω πάμε, μέσα πάμε πάρα πολύ καλά, το καταλαβαίνει ο καθένα. Έξω πάμε ακόμη καλύτερα και θα έχουμε και επισκέψει στην Αμερική. Έχουμε βαρύνοντα λόγο στι εξελίξει. Στις 16 Μαΐου στις 16 Μάη, μήνα. ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Νητσοτάκης θα επισκεφθεί το λευκό οίκο κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών του κυρίου Μπάιντεν. <coughs> οι συναντήσει, οι επαφές του Πρωθυπουργού αλλά και η πρόσκλησή του από τον αμερικανό Πρόεδρο στις 16 Μάη, σηματοδοτούν το αυξημένο κύρος και το ρόλο της Ελλάδας στο διεθνές γίγνεσθε. <coughs> Στι 16 Μάη μήνα λοιπόν, όχι η Μαρίνα, αλλά ο Κυριάκο Μητσοτάκη, μάλλον όχι και με αμάξι, θα πάει στον λευκό ήχο να μην βρέχει. ήχο, ήχο. ήχο να μην βρέχει. βρέχει, γιατί η τελευταία φορά που είχε πάει, πήγε να αγγίξει εκείνη την ομπρέλα και έπαθε από έναν φρουρό εκεί του λευκού οίκου, έπαθε ηλεκτροπληξία. Είναι ένα ωραίο βίντεο. Και στρίβει αμέσω. Η πιο γρήγορη στροφή που έχει πάρει ποτέ άνθρωπο. Πια Ferrari και πιο. Με το που το αγγίζει, χάνεται και στρίβει κατευθείαν, φεύγει μακριά, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, σαν να μην είχε αγγίξει. Από τα πιο αστεία που έχουμε δει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έχει δώσει πολλά, πολλά βίντεο είναι η αλήθεια, αλλά αυτό νομίζω είναι από τα πιο αστεία. Οπότε θα γίνει όλο αυτό στις 16 Μαΐου, Τίποτα και κανένα. Δεν θα ξεχαστεί <Το δρόμο ζωής, τον δρόμο ίσιο δρόμο. Πώ να περάσω. Σα αρέσει τεθλασμένη, η αγάπη μου. Αγάπη μου! Μαλάκα Τι θα Ανατρίχιασα. Γιατί να σε αγαπώ. Το πάθος μας είναι για την Ελλάδα. Στις 16 Μαΐου Με ένα Έλσα Πέρασε από μπροστά μου Μα πεις την γυναίκα! Ξέχασε τα μου Θέλω να σου πω την, και την καρδιά μου στις 16 Μαϊμίνα με ένα μάξι η Μαρίνα ε, κανονικά οι διακοπές αυτές οι Πασχαλινές τελειώνουν την Τρίτη δηλαδή Δευτέρα Πρωτομαγιά και εκδήλωση γιορτή Πρωτομαγιάς και την Τρίτη αρχίζουν σχολεία εκεί πρέπει να ξεκινούσαμε και εμείς αλλά είμαστε τώρα εδώ χτες και σήμερα ε, και δεν έχουμε ευχηθεί σήμερα χτες ευχηθήκαμε τα Χριστός Ανέστη, τα Λυθός, ο Κύριος, ο, ο Ιησούς τα χρόνια πολλά Το Καλή Ανάσταση, Επανάσταση, όλες τις εκδοχές Να ακούσουμε και σήμερα επειδή είναι ακόμη από ήχος σε ορτών Μια ευχή πολύ σύντομη με πολλές υποσχέσεις Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά Με πρώτη την ακρίβεια, το υπόσχομαι the water, the side, her, <laughs> Χρόνια πολλά. με πρώτη την ακρίβεια Το υπόσχομαι. Σε ευχαριστώ Παναγία. Χρόνια πολλά. Με πρώτη την ακρίβεια. Το υπόσχομαι. Και κρατάει τις υποσχέσεις του, όσο κανένα άλλος, τον έλεγε και άλλοι από, το, από τη Σαλαμίνα προχθές, ότι ειλικρινείς, ότι λέτε το κάνετε, το έχει πει και τώρα η Απακογένει, οπότε για να μας δώσει αυτή την υπόσχεση με ακρίβεια, νομίζω θα την τηρήσει, δεν είναι από αυτού που άλλα λένε και άλλα κάνουνε, να, τώρα που το είπαμε αυτό, πηγιονίζουν στον προηγούμενο, που μπορεί να είναι και επόμενος, δεν ξέρω ότι θα αποφασίσει ο ελληνικός λαός, όποτε γίνουν εκλογές. Το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ έληξε. Βέβαια, μέσα στο Μάιο έχει και ένα συνέδριο και ο ΣΥΡΙΖΑ εκλογική διαδικασία να ψηφίσουν τον πρόεδρό του. Κάπου εκεί, στι 15-16 του μήνα, κάπου εκεί θα γίνουν όλα αυτά. Και θυμάμαι στο συνέδριο πριν 10 μέρε που είχε μιλήσει ο Αλέξη Τσίπρας για το συναξάρι των αγώνων που τον έχουν στην αριστερή τσέπη. Δεν μα διευκρίνησε ποτέ τι ακριβώ γίνεται στη δεξιά τσέπη. Μικρή λεπτομέρεια, δεν χρειάζεται. Ο καθένα μπορεί να το φτιάξει στο μυαλό του αλλά μας άρεσε αυτό το συναξάρι των αγώνων που το έχουν στην αριστερή τσέπη και θα θυμηθούμε τώρα, επειδή όλος ο μήνας είναι επίσης η ΣΥΡΙΖΑ, και το συνέδριο τέλειωσε πριν λίγες μέρες, τι ακριβώς ε, σημαίνουν ε, οι αγώνες στο μυαλό του Αλέξη Τσίπρα. Θα θυμηθούμε κάποιες δηλώσεις ε, που εντάσσονται σίγουρα μέσα στο συναξάρι των αγώνων. Μαζί με τις καινοτόμε αλλαγέ, μαζί με το αναγκαίο άνοιγμα στην κοινωνία, σας καλώ να κρατήσουμε φυλαγμένο πάντα στην αριστερή μας τσέπη το συναξάρι των αγώνων Θέλουμε οι τράπεζε να υπηρετούν την οικονομία, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις. Αυτό άλλωστε είναι ο κοινωνικό του ρόλο. Στην αριστερή μα τσέπη, το συναξάρι των αγώνων. Ο διεθνή οίκο τη αναβάθμισε κατά δύο μονάδε την πιστοληπτική ικανότητα τη ελληνική οικονομία. Στην αριστερή μα τσέπη, το συναξάρι των αγώνων. Και η βιομηχανία ω βιομηχανία πρέπει να στηριχθεί, στηρίζοντα του ανθρώπου τη βιομηχανία. Στην αριστερή μα τσέπη, το συναξάρι των αγώνων. Το Εμβληματικό project του ελληνικού, θα εκινήσει μετά την ολοκλήρωση τη διαγωνιστική διαδικασία. Για το καζίνο. Στην αριστερή μα τσέπη το συναξάρι των αγώνων. Στι ΗΠΑ λοιπόν την κρίση της, του χρέου την αντιμετώπισαν με κεσιανές πολιτικέ. Και δεν έχουν εκατομμύρια στου δρόμου να πεινάνε. Στην αριστερή μα τσέπη το συναξάρι των αγώνων. Οι ΗΠΑ είναι μια εξαιρετικά σημαντική δύναμη. Διαπίστωσα από την ε, συνάντηση που είχα με τον πρόεδρο. Ορισμένε φορέ μπορεί να μοιάζει διαβολικό, αλλά γίνεται για καλό. Στην αριστερή μα τσέπη το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 Ο Αλέξης Τσίπρας εδώ που ακούσαμε είναι αριστερό. Κατά δήλωσε του έχει πει το σοσιαλισμός η βαρβαρότητα. Θυμόμαστε όλοι τα 4,5 χρόνια τι ακριβώς μέτρα σοσιαλιστικά ψηφίστηκαν. Εκεί διατηρήθηκε η ρήτρα προσαρμογής. Που ζητήθηκε χθε να καταργηθεί. Την είχε φέρει ο Σαμαρά το 2013. Δεν την κατήργησε καμία κυβέρνηση που κυβέρνησε αμέσω μετά. Και μέσα εκεί μπήκαν και τα χρηματιστήρια των αγορών με τον κύριο Σταθάκη τότε, τον θυμόσαστε, Υπουργό Ανάπτυξη. Παρ' όλα αυτά τώρα ζοριζόμαστε με διάφορα τέτοια, αλλά επειδή ετέθη το δίλημα σοσιαλισμός, ή βαρβαρότητα, βαρβαρότητα υπήρχε και επί 4,5 χρόνια και πριν με Σαμαρά και τώρα με τον Μιτσοτάκη. Μόνο βαρβαρότητα. Όλα τα άλλα είναι λόγια για να. Καταναλώνουν οι χαχόλοι που πηγαίνουν από κάτω και χειροκροτούν. Είναι αριστερό πάντω ο Αλέξη Τσίπρα. Ο σύντροφο Στέφανο Τσιτσίπα είναι αναρχικό. Είναι αντιεξουσιαστή, το ξέρουμε όλοι. Είναι το πιο γιόλο άτομο που υπάρχει στον πλανήτη, νομίζω στον πλανήτη. Εκπέμπει ένα ήθο, μα κάνει περήφανου με τι νίκε του και τα εκατομμύρια που παίρνει. Έκανε ένα tweet και μάλιστα το έγραψε και στα αγγλικά. Και τον βλέπει όλο ο πλανήτη τώρα. Τι λέει το tweet. Μιλάει για το μισθό. Και όπω ξέρουμε όλοι στον πλανήτη οι περισσότεροι άνθρωποι χωρί μισθό, χωρί δουλειά δεν ζούνε, δεν υπάρχουν. Σε αντίθεση με το Τζιτσιπά που υπάρχει έτσι και αλλιώ. Λέει το tweet λοιπόν του Τζιτσιπά. «Ο μισθός σου είναι η δωροδοκία που σου δίνουν για να ξεχάσεις τις φιλοδοξίες σου». Αυτό το έγραψε και στα αγγλικά. Και έχει πέσει αυτή η γη όσοι είναι μέσα στα social media και τον κράζουν και έχουν καταλάβει και αυτοί περί τίνος πρόκειται λοιπόν, Στέφανος Τσιτσιπάς θεωρεί το μισθό δωροδοκία που τον δίνει κάποιος για να ξεχάσει τις φιλοδοξίες. Έτσι το αντιλαμβάνεται, έτσι το βλέπει και έχει και το θάρρος να βγει να το πει, να το γράψει κιόλας για να μην στα γράφτα ε, αυτά με τον αναρχικό Στέφανο Τσιτσιπά γιατί το βλέπει από μια άλλη, το βλέπει, βλέπει τη δουλειά ω σκλαβιά, ως ε, ε, υποδουλωμένη εργασία Και ζητάει την απελευθέρωση με κάποιον τρόπο και αυτό, ώστε να υλοποιήσουμε τι φιλοδοξίε μα, όπω λέει. Έχουμε τρει οικονόμου. Εμεί εδώ είμαστε πολύ τυχεροί ω λαό, γιατί έχουμε τον Γιάννη Οκονόμου, κυβερνητικό εκπρόσωπο, Δημήτρη Οκονόμου, δημοσιογράφο, άτυπο κυβερνητικό εκπρόσωπο, και Βασίλης Οκονόμου, βουλευτής και αυτό, όταν βγαίνει στα πάνελ, με κάποιο τρόπο είναι κυβερνητικό εκπρόσωπο. Να ακούσουμε τι καλέ του στιγμέ. Βασίλη Οικονόμου Κοιτάξτε, δεν είμαστε στην εποχή του τσάμπα. ούτε του δωρεάν. Δημήτρη Οικονόμου. Νομίζω είδαμε, παιδιά, την πιο συγκλονιστική στιγμή φοβερίς. τον πρίγκιπα Κάρορορο να δακρίζει. Πόσο βαθιά εννοούσε τα χθεσινά λόγια ο πρίγκιπα Κάρολο από το δάκρυο που κύλησε στα μάτια του, που νομίζω ότι είναι η εικόνα τη ημέρα αυτή. Γιάννη Οικονόμου. Είπα και πριν, γιατί οφείλουμε να είμαστε απολύτω καθαροί. Με το Θεό δεν μπορεί να τα βάλει κανεί. Δυστυχώ δεν μπορούμε να, να ελέγξουμε τα, τα ακραία φυσικά φαινόμενα. Βασίλης Οικονόμου Η 13η σύνταξη, κυρία Γιάμολη, θέλουμε ή θέλουμε, μας αρέσει, μας αρέσει, έχει αξία 2,5 δις. Άρα, λοιπόν, Για τους χαμηλούς συνταξιούχους τότε, γιατί δεν τη δίνετε που έχει 800 εκατομμύρια. στο, γάμο της, κανάν, στο γάμο της Κανάν, στο γάμο της Κανάν, πολλαπλασιάστηκαν με τρόπο μαγικό. Δημήτρη Οικονόμου. Ναι. Έχουμε εναλλαγέ στην Ελλάδα, δεν πάσχουμε Για από αυτέ. Για τώρα αυτό. λέμε. Εμείς. Μα τώρα τι, ποια χαρά έχουμε. Όχι από τι εκλογέ κάποια στιγμή. Τώρα μια χαρά έχουμε μια κυβέρνηση μονοκομματική που πορεύεται μια χαρά, αποφασίζει σωστά να τοποθετείται, να σωστά η κυβέρνηση. Με χαρά πάει. Τι. Ά, ωραία, Ο λαό τη στηρίζει από ό,τι βλέπω εγώ. Γιάννη Οικονόμου. Το σχέδιό μα για το 2022. Ένα έτος που θα μα φέρει ακόμα πιο κοντά στο στόχο τη Ελλάδα 2.0. Μια Ελλάδα που ηγείται στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Τώρα φταίω να πω. Πού τα βρήκατε αυτά τα φιντάνια. Παράγουμε περισσότερο Οικονόμου από μπορούμε να καταναλώσουμε. Αυτό είναι το θέμα. Δεν αντέχονται όλοι αυτοί. Και μαζί έτσι τώρα βάλαμε τι δύο καλύτερε δηλώσει του καθενό. Ακούσαμε στην αρχή τον Πρωθυπουργό. Κύριοι Κομιτσοτάκη, να θέλει να μα βοηθήσει στα δύσκολα. Τα δύσκολα ήρθαν έτσι, αντί τη βροχή που θα βρέξει και έρχεται το σεισμό, φυσικό φαινόμενο από κάτω ή από πάνω. Ε, θα, και ε, ε, είπε ότι βαθιά μέσα του, αυτό το βαθιά μέσα του μας άγγιξε, γιατί και εμεί άνθρωποι είμαστε. Ε, οπότε καταλαβαίνουμε όταν κάποιο κάνει αυτή την εξομολόγηση και μιλάει για το βάθο που έχει μέσα του και αλλάξαμε λίγο τι ακριβώ υπάρχει βαθιά μέσα του. Θα πω μόνο αυτό το οποίο νιώθω και το νιώθω βαθιά. Η πολιτεία θα διαθέσει δωρεάν ένα αρχείδη <ΧΧΧΧΧΧΧ> σε κάθε ενήλικο. Θα πω μόνο αυτό το οποίο νιώθω και το νιώθω βαθιά. Ναι, θέλω να κοίσω τους Έλληνες ballaman from the come, bring us sugar to and one day when As far as affair, the, fight's still on. the lane's not and no not gone, the Willowman makes his regular call to encourage the captain crew and no oh, soon me the man come to bring us sugar and tea and rum. One day when the is done, we'll take Θα πω μόνο αυτό το πιο νιώθω και το νιώθω βαθιά. Στα τσακίδια! Εδώ ελληνοφρένεια με το ρυθμικό αυτό το τραγουδάκι που σε κάνει να κουνά το κεφάλι. <laughs> σαν τα τυγράκια που βάζαμε οι παλιοί. Εγώ τα, δεν τα έχω προλάβει, έχω ακούσει. <laughs> τα τυγράκια είναι τα, τα ζερά λεγόταν του αυτοκινήτου, <laughs> αυτό που πλέκανε και πλεχτά από κάτω. Και ήταν το τυγράκι που κουνούσε το κεφάλι μόνο. Το, το, το κεφάλι δεν συνδεόταν με το υπόλοιπο σώμα. Είχε μια, ένα ελατήριο εσωτερικό. Κάπω έτσι ήταν εδώ ο Κύρκο με τα μαλλιά, τα πολλά και κουνούσε το κεφάλι πάνω κάτω. Ρυθμίζει και τον ήχο στα ενδιάμεσα. 2 11 0 80, 80 Είναι μέσα και αυτό κουνάει το κεφάλι. Για άλλου λόγου. Σα περιμένει πολύ μεγάλη χαρά ο Αποστόλη να καταγράψει απόψει. Την Τρίτη θα παίξουν. Δευτέρα έχουμε εργατική πρωτομαγιά. Θα απουσιάζουμε πάλι. Μέλ του σταθμού αυτή την ώρα δικό μα, radiopapakiparapolitica.gr. Ελνοφρένια.gr, το επίσημο site του ομίλου Ελνοφρένια και μα ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένο. Στο YouTube επίση μα βρίσκεται. Στο Ελνοφρένια Official θα πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρο του λαού, διαφημίσει και εδώ είμαστε.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 <σίγετης> <σίγε> Στοφα ηγέτη, ταλέντο ε, βέβαια, ε, βέβαια. Άσε με τώρα Και έχουμε τώρα ε, τους άχρησου πάνω που το παίζουν Άριστοι, φέρε το σωστό δε, τον αριστερό Τον κομμουνιστή με το συναξάρι Το συναξάρι των αγώνων Έλα το, με το, τους το, μαλάκες το, τώρα έχω μπλέξει το, Σε το, παρακαλώ παραπολύ, <σίγε> άσε με με <σίγε> <σίγε> Έλα, γεια <σίγε> Έλα, με την πρώτη σήμερα Ναι, δεν θα ξανατύχει, ξέχατο. το δεν μου έχει ξανατύχει άλλη μια φορά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 Κλήθηκαν να πάνε για να δείξουν ότι έχουν κόσμο Ήταν εκεί Ναι το 2% το έχει σίγουρο Τρία Ναι δύο γιατί τα μέλη τε, τε, τε, τε, τε, τε, Αλλά όταν τε, βλέπεις ένα δείγμα εκεί Ορίστε <στονίκη> τι σημαίνει στην κοινωνία Κάντου αναγωγή Έλα σε παρακαλώ κάμερα σε μένα Καλό να κρατήσουμε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 Το μνημό ή σου που λέει και εσύ και όλα αυτά. Αυτό. αυτό. Εγώ το πήγε να ακρίβω εκεί. Όταν δηλαδή φύγεται το μνημόν που ήταν αριστερό, τώρα που θα είναι εξήσω αριστερό, θα μα θέλει τον πόλεμο κατευθείαν εδώ. Δεν ξέρω. Ερώταώ. Δεν το λοιπόν να ναι. ξέρω. Ναι. Δεν το λέω να μάθω. Και όμω ξέρουμε, θα μάθουμε κι άλλο. Και ξέρουμε και θα μάθουμε όσοι δεν ξέρουμε. Οι παγκόσμιε απειλέ αναδείων ξανά μαζί με τι αλλεπάλι κρίσει. Τόσο, που καθιστούν σήμερα πιο επίκαιρο από ποτέ ένα παλιό για την ανθρωπότητα δίλημα. Σοσιαλισμός ή βαρότητα. Να σου πω για τον τσίπρα. Θεσαι να επειδή έβαλε από ένα σοσιαλισμό σε βαρότητα. Ναι, ναι, ναι. ναι. Ε, εντάξει. Ε, πάνε Διαχρονικά δηλήματα. Ότι όπω απαντάει το δήμα λέει, οσιαλισμό και βαρότα, και ήταν απαντάει η λέει, βαρύρότητα και μετά αρχίζει κάτι γενικώλογα για το τι είναι σοσιαλισμό. Για να χάσει δεν, δεν εξηγείται. Σοσιαλισμό ή βαρβαρότητα. Ωραία, το θέλει το δήμα. Ωραία. Α με... ποια πλευρά τη ιστορία είναι, από ποια πλευρά του δηλήματο. Γιατί πέντε χρόνια σοσιαλισμό δεν είδαμε, με, με ναι, τη βαρβαρότητα έννοια σε πιο πολύ η θητεία του. Εσού λέω αξίζει. Σοσιαλισμός, και αυτό που απαντάει δεν είναι, σοσιαλισμός. είναι κάτι γενικό με τον αδύναμο αλλά να μα εξηγεί με Είναι Οι mm. πιο ομιλία χθε στο σενάριο του ΣΥΡΙΖΑ ήταν που κάλεσαν τα κόμματα να χαιρετήσουν. Εκεί πέρα το γελίο του να ο από την Νέα Δημοκρατία, ο που έλεγε πριν του Τσίπρα θα σε σκοτώσω στον είχαν που το σάλτσα που συχνά, να από, Πασόκ πήγε. από Πασόκ εννοείς, Από Πασόκ, πήγε. Το μισό συνέδριο Πασόκ, εννοείς, Εννοώ επίσημα να χαιρετήσει δεν ξέρω γι' αυτό δεν έδωσα το σημασία μάλλον. Από, Κουκουέ. από Κουκουέ δεν πήγε κανείς Και έχουνε παράπονα οι φίλοι γιατί Στο λέει... Α, α γαϊδουριά. Γαϊδουριά γαϊδουριά του λέει, Γιατί πήγατε στην Νέα Δημοκρατία να χαιρετήσετε δεν Είστε, λέει... Χοντρό <laughs> Θα πω μόνο αυτό το οποίο νιώθω και το νιώθω βαθιά. Σε κάθε δυσκολία θα είμαι εδώ. Παπάρα τσέγκο. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Ό,τι μπορώ. Όχι! Όχι! Δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε με τίποτα. Φωνάζουμε. Όχι. Πώς αλλιώς θα το πούμε. Νομίζω όμως θα συνεχίσει. Θα επιμείνει να κάνει ό,τι μπορεί να είναι στις δυσκολίες δίπλα μας για να τις κάνει ακόμη πιο αφόρητες τις δυσκολίες στην Κόσκο χτες πάλι συνέβη εργατικό ατύχημα, ευτυχώς ατύχημα γιατί η εργάτης έπεσε από, έπεσε στο κενό από ύψος 12 μέτρων ε, νοσηλεύεται δεν κινδυνεύει η υγεία του αλλά φανταστείτε λίγο τι σημαίνει από τους γερανούς και τις αποβάθρες εκεί τα 12 μέτρα και τι σημαίνει να πέφτεις από αυτό το ύψος Θα ακούσουμε τον ε, κύριο Μάρκο Μπεκρίνε, πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Διακίνησης Εμπορευματοκιβωτίων, μίλησε στο Κόντρα. Η ενημέρωση που έχουμε σχετικά με την πορεία της υγείας του συναδέλφου μας είναι ότι αυτή τη στιγμή ε, οι εξετάσεις που έχουν γίνει είναι ότι έχει πολλαπλά κατάγματα σπονδυλική του στυλή. Έχει τη αισθήσεις του, έχει διαφύγει, δηλαδή δεν υπάρχει κοινωνία τη ζωή του, οστόσο υπάρχουν πολλαπλά κατάγματα σπονδυλική του στήλη, υπάρχουν κατάγματα στα πλευρά του και υπάρχουν και κατάγματα στα πόδια του, συμπερώνει. Mm -hmm. Ο συνάδελφός μας τηρούσε όλα τα προβλεπόμενα και παραπάνω από τα προβλεπόμενα μέτρα υγείας και ασφάλειας, ήταν και δεμένος με ζώνη πάνω στα προστατευτικά κυκλειδόματα, ωστόσο, Το γεγονός ότι δεν υπήρχε πρόληψη με την έννοια να ανέβουν αρμόδιοι επιθεωρητές για να δουν αν το πλοίο... Ε... Είναι ικανό για να εκτελεστούν ασφαλεί εργασία. Είχε ω αποτέλεσμα το συγκεκριμένο ρεόλι στο οποίο είχε προσδεθεί ο συνάδελφό μα για την ασφάλειά του να είναι σάπιο. Και όταν εκτέλεσε τα καθήκοντα. Άρα έπρεπε να έχει προηγηθεί ένα έλεγχο, ο οποίο δεν έγινε ποτέ. Ξεκάθαρα. Και έλεγχο στο ίδιο το πλοίο, το οποίο βέβαια ε, έχουμε ενημέρωση ότι 12 Τετάρτου είχε περάσει επιθεώρηση, η οποία έλεγε το πλοίο είναι καθόλου προβλεπόμενο το οποίο δείχνει ότι ακόμα και οι έλεγχοι οι οποίοι γίνονται είναι λιπέστατοι mm. και κατά δεύτερον θα έπρεπε να έχει προηγηθεί αντίστοιχο έλεγος και από τη Γιάρδα δηλαδή από το λιμάνι του Πειραιά με σκοπό εμείς που θα ανέβουμε για δουλειά και εργαζόμενοι να υπάρχει ασφαλής κανόνα Όλα συνεργασία. είναι μέσα στο πλοίο που ήταν και πλοίο τη Κόσκο Μάλιστα μάτω. είναι πλοίο της ιδιοκτησίας τη Κόσκο Αυτά λοιπόν έχουν και κινητοποιήσει οι εργαζόμενοι εκεί. Συνεχώ, μαζί με όλα τα αιτήματα, κάποια έχουν υλοποιηθεί, τα παρακολουθούσαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Θέτουν τα θέματα ασφαλεία. Εδώ, όπω ακούσατε, ο ίδιο ο εργαζόμενο τα έχει λάβει όλα, αλλά άμα ο ημάντα ή τα, τα υλικά που πρέπει να είναι κατασκευασμένα, όλα αυτά δεν είναι και τόσο σωστά, δεν έχουν ελεγχθεί, είναι παλιά. Υπάρχει και αυτό ο κίνδυνο και αυτό το ενδεχόμενο. Ευτυχώ είναι μόνο με σοβαρά τραύματα, αλλά τουλάχιστον έχει τη ζωή του. Σε έναν άλλο κλάδο τώρα, γιατί πολλοί λένε ότι δεν πετυχαίνουν τίποτα. Θυμόμαστε και την Κόσκο, τι είχαν πετύχει, θυμόμαστε και την Ιφουτ. E Οι Οικοδόμοι, λοιπόν, υπέγραψαν κλαδική λογικής σύμβαση 18,3% αύξηση του κατώτερου ημερομισθίου, 28,4% αύξηση στο κατώτερο ημερομίσθιο του βοηθού και του ειδικευμένου εργάτη και 38,5% αύξηση του τεχνίτη. Ο πρόεδρο των Οικοδόμων, ο κ. Γιάννη Τασιούλα, βγήκε σήμερα το πρωί στην πρωινή εκπομπή τη ΕΡΤ. Πρακτικά τώρα γιατί, γιατί ημερομίστειο μιλάμε, για ένα μέσο ημερομίστειο. Πρακτικά, πρακτικά μιλάμε για έναν υποδόμο που είναι τεχνίτη, έχει έξι τριετίες, αντρεμένος και τα λοιπά, το ημερομίστειο ότι την μέρα δηλαδή θα προσεγγίσει τα 60 ευρώ. 60 ευρώ. Λέ, Από είναι πόσο ένα, ήταν τώρα. Ανα καλό ποσό. Να, Από πώς... είναι μερογράμματα φόλη, η μερογράμματα φόρων Τη Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασία. Αυτή δηλαδή που έχει επιβάλει με νόμο και οι σημερινοί και οι προηγούμενε κυβερνήσει, αποφασίζει ένα υπουργό ότι τόσο θα είναι το μύρο κάματο των εργαζομένων. Έχει, έχουν φτιαχτεί όλοι αυτοί οι νόμοι που περιορίζουν τι διαπραγματεύσει. Εμεί δεν μα πέρασε ούτε στιγμή από το μυαλό του να τα καταφέρουμε σε ένα σκληρό αγώνα που δώσαμε τόσα χρόνια και υποχρεώσαμε την εργοδοσία του κλάδου να αποδεχτεί. Σημαντική εξέλιξη, Α, κύριε Τασκούλα. Λοιπόν, αυτά τα δύο θέματα δεν παίξανε όπω θα έπρεπε να παίξουν. Το ένα αφορά τραυματισμό εργαζομένου. Ε, και το άλλο αφορά μία νίκη ε, ε, εργαζομένων που μαζί συλλογικά πάλεψαν με δυναμισμό, οικοδομήνε και κατάφεραν κάποια πράγματα. Και θυμάμαι εκείνη και τη φάλαινα την Έρμη που τελικά είχα στη ζωή τη. Τι live συνδέσει κάνανε τα κανάλια όλοι, και τι συγκίνηση υπήρχε στου δημοσιογράφου μα, στου συναδέλφου. Βλέπανε το φαλενάκι, πήγαιναν κάποιοι άλλοι και τραγουδούσαν στη φάλαινα για να νιώθει όμορφα η φάλαινα. Ένα εργάτη παραλίγο να σκοτωθεί. Έχουν σκοτωθεί τόση, Αυτά δεν απασχολούν καθόλου την επικαιρότητα έτσι όπω διαμορφώνεται, γιατί δεν είναι φάλαινε. Είναι άνθρωποι, είναι εργάτε. Και όπω ξέρουμε, οι εργάτες είναι κάτι δεύτερο σε σχέση με τη φάλαινα ή δεν ξέρω εγώ με τι, με τι άλλο. Πάμε να ακούσουμε δεύτερο μέρο του λαού, και εδώ είμαστε. Μπορώ να ευχηθώ κάτι ή θα μου κλείσει πάλι από φθόνο και ζύγια το τηλέφωνο ή από φόβο, μάλλον. Φόβο, φόβο. Σε φοβάμαι. Φοβ... Σε... Ναι, σε έχω πάρει από φόβο, <laughs> πραγματικά. <laughs> Φοβού <laughs> του <laughs> μαλάκι που σπουδών αφέροντε που λέμε. Ναι, ναι, μπορώ λοιπόν να ευχηθώ κάτι. Θέλω να ευχηθώ τον κόσμο να ξεσταυρωθεί, να καταλάβει το συμφέρον του. Οι δογματικοί κομμουνιστές έχουν πάρει το δρόμο τη ιστορία. Συγγνώμη, <laughs> να καταλήξουμε κάπου που θα συμφωνήσουμε. Όχι, δεν δε με αφήνει, ρε φίλε, να ε, λες, <laughs> μαλακές, <γι'> αυτό. <laughs> λοιπόν. Να καταλήξουμε ότι το πιο καλό. Θα υπερθεματίσω αυτό που λε: Ότι το πιο συμφέρον για τον κόσμο είναι να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ στα πράγματα για να στρώσει την κατάσταση να έρθει ο κομμουνισμό. Να φτιάξει τα πράγματα να πάρει συγκεκριμένα. Για να έρθουμε. Γιατί και ο Κουτσούμπα η σειρά του περνάει από το ΣΥΡΙΖΑ πρώτα. Έχουμε το ΣΥΡΙΖΑ και μετά. Κατάλαβα. Να καταλήξουμε εκεί. Το κακό ΝΑΤΟ. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα μα κάνει να σμούθ σοσιαλισμό για να καταλήξουμε στον κομμουνισμό. Αν έρθει ο Κουτσούμπα, το κακό ΝΑΤΟ θα φύγει, το κακό Ευρώ θα φύγει Θα πιστεύουμε στην αρχαγή. Αυτά τι είναι. Αυτούρα εμείς αυτούρα. Όλοι τα, με το τσίπρα δεν θα φύγουν. Είναι ε, στη δεξιά τσέπη, όχι εκεί που ήταν το συναξάρι. Το συναξάρι των αγώνων. Δεν είναι στη δεξιά τσέπη. Είναι έχει. στην κολότσαπι. Είναι στον κόλοκατε. Πού είναι, πού δεν τα έχουν βάλει σημαίνει το πήρε. Είναι πολύ σημαντικό χωρί σε δώγματα που έχετε εσείς. Τα δόγματα τα δικάζει. Με, με Δεν έχω να πω τίποτα. Με ρούπωσε. Και να πει μερικά κομμέρα, δεν του είχαμε δει, να πει. Ναι, του είδε, του είδε για τα καλά. Μην κάνει πάλι το ίδιο λάφο, γιατί εγώ έχει Για τα παιδιά μου, εγώ πάλι. Εγώ πάει ό,τι τα να κάνω, το έχω κάνει. Ανησυχώ για τα παιδιά μου. Τα παιδιά σου είναι απλώ οι συνθήκε. Λοιπόν, νιώ, έλα. Έλα. έχω, έχω μέρο, δεν είμαι σαν αυτού του γραφικού που παίρνουν τηλέφωνο εκεί πέρα για να λένε Α, πήρε το λεπτό, πήρε το ζέλι, αϊ και παπάριε. Εγώ ξεπένω γιατί. Α, έχει μεροκάμα το πίσω, κατάλαβα. Ποιο μεροκάμα τώρα μου τη δίνει ο τρόπο που μιλάει ο Θήμιο. Κατάλαβε, μου τη δίνει. Εκνευρίζομαι, εκνευρίζομαι. Λε και τον κάνει πίδη, δηλαδή, λε και κυβερνάει ο Αλέξη Δρέση. Λε και κάνει αντιπολίτευση, δηλαδή, ότι Όταν κυβερνούσε ο Αλέξης, είσουνα τα δεχόσουν αυτά. Όταν κυβερνούσε ο Αλέξης, είχα πάρει και ένα τηλέφωνο και σου είχα ρίξει μια χλέπα ρε φίλε, γιατί αυτά που λέγατε δεν είχατε προηγούμενο. Τι αυτό. Είχατε να πείτε, αυτό ακριβώς λέω και ναι, εγώ. Πόσο να... χαλαρός είσουνα όταν κυβερνούσε ο Αλέξης. Ότι Όχι, εκεί την ήθενε στην αντιπολίτευση και λες, ευτυχώς κάποιο μας κάνει καλύτερους. Μας κάνει κριτική για να δυναμώσουμε. Έλα, Αποστολή, ξεκινάω με κάτι όχι κουβανικό. Ετοίμασε φάρσα γιατί του βλέω. Ο, ο, ο, ο καθηγητή Πιούτσα επιστρέφει, το έχει πάρει χαμπάρι. Σε ακαδημαϊκό επίπεδο πλέον. Συμφωσποιούν και τα συγκράματα τα πανεπιστημιακά. Τώρα τσακώνονται με τους εκδότε προ το παρόν, Κάποτε θα ξεκινήσουν και με του φοιτητέ. Ετοιμάσου να κανονίσει. Τώρα για τα κουβανέζικα, την πρωτομαγιά τη κεντρότητα Θεσσαλονίκη θα μα βρείτε το αμπλό Κούμπα σε τραπεζάκι ενημέρωση και αλληλεγγύη. Λοιπόν, άκουγα πω όλοι μου εδώ να σου περιγράψω κάτι. Είμαι σούπερ μάρκετ. Βλέπω μια γυναίκα, τραπετσόνα και εκεί μέσα, ξέρει που φαινόταν η γυναίκα τη βιοπάλλη από μικρή γι' αυτά, με ένα καλαθάκι με πέντε φθηνά πράγματα. Και βλέπω μέσα δύο τρακοπαπάδε που δεν μπορούσαν να περπατήσουν από την κοιλιά και μου ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι τόσο πολύ που μου ήρθε να του αρχίσω τι φαλιάρε. Κάπω έτσι γίνεται και με την κυβέρνηση. Δηλαδή έχουν βγει τα χαζά που πήραν ένα πτυχίο από τον παπά που δεν, εξ, δεν έχει δώσει ο κόλιο του ποτέ, μα κυβερνάνε και χαζουγαρούμε περιμένουν από αυτούς και ψηφίζουν αυτούς. Δεν υπάρχει σωτερή αποστολάκο. Αυτό το εσεόδοξο μήνυμα του Ακροατή. Φτάνουμε στο τέλος για σήμερα Παρασκευή. Γιατί όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελίες και αφιερώσεις σας. Μας πάνε στο στη και μετά στο ακριβώς τη ώρας στο μαγαζίνο. Τα υπόλοιπα μήνες τα πούμε την τρίτη. Γεια σας. Παραγγελιά για Παρασκευή. Δώσε. Άδωνης, μια χαρά είναι και θα τον πλέξει με τον Αλβανό που έτσι τι τις φωτιές του καλοκαίρι. Ποιο παίρνει... Εδώ μέσα στη φλόγα, ε. Αλμανός, Μια χαρά, εγώ τα σβήσα μόνος, σωστό. Εγώ όλο όλα εγώ. Όλα το σβήσα όλα εγώ. Όλα εγώ. Ε, αγαπητέ κύριε συνάδελφε. λέει, λέει, λέει, Στον καπιταλισμό, στο σύστημα που ζούμε. Φουτιά. Όλο το χρόνο. Μια χαρά είναι. Μια χαρά. Στον καπιταλισμό. Όλα το σβήσα όλα εγώ. Μια χαρά είναι. Μια χ Πάλι στην παρασκευή. Η παλάτα του ρεπόρτερ, Το τραγούδι. Αχ, η δύναμη, βγαίνει από τι γροφέε. Κι όχι από πρόσωπα. Καλώ ήρθατε αποστό.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 Είχαμε μένω τόσο νερό ε, καλό δεν είναι όχι κουβα είναι, είναι πολλά τα νερά έχεις πάσει αγωγούς πήγαινε τι να πω καλά μαλακάς είσαι καλά τώρα τα ρωτάνε αυτά και σε πιο πήρα το όνομά σου πώς είναι στράτος τζόρτζο θα σε γα***σω έλα ε, δε, λοιπόν ένα υπεύθυνοτος μου το νερό να μαζέψεις Α, τώρα, κανίσω, μα, κανίσω, μα, κα, κα, κα, Είπαν πως ήταν τρελός, πως ήταν μεθυσμένος Άλλοι πως ήταν δειλός, πως ήταν ματιασμένο Είπαν του φανερώθηκε η θεία παρουσία Μα ήταν αλλεργικός στην κάθε εξουσία Ένα αρχαίο γεγονός Μια νύχτα με αστέρια Που βρέθηκε αναρχικός Σε λαθός μπατσουχέρια Βάλε μου τα και την Παρασκευή, σε πάρα πολύ. <Ρι> στη να τα ερωτική, στα άλλη τα κορμιά του. και στα παράκια. Στου τα έφυγα <Ρι φτήκανε> <Ρι φτήκανε>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 Έχουν σπάσει τα νερά της Μαγούλας, εγώ αυτό ναι, κρατάω. Ναι, ναι, ναι. Ετοιμόγενη Μαγούλα. Τι <σοίλου> ετοιμόγενη, μπρε μαλίκα, είσαι πάλι. Ποιος <σοίλου> είναι, Δεν σου είπα να μαζέψει τα νερά με τον Κουβά. Τα μαζεύουμε με ο ΣΚΑΙ. Δεν είναι δε κανιμένα, σ... δε, δε, δε, δε, δε, ρε, άρι, Δεν δε θα πάει στα γόνα καλείς χαμένα, εμείς έχουμε πρόβλημα εδώ Nie.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 Ρε. Μισό λεπτό να, στη Μαγούλα να, να σκύσω, ρε, Τρέχουν ακόμα τα νερά Επίσης το νερό είναι που σας κάνει τόσο άμπρα Τι έχει το νερό της Μαγούλας Θα σε και κι μέσα Και, το σάλτε, και το βρέτε, Όλο λόγια είσαι. Να, τε, α, κα, Θάνατος, ένας τυχαίος φόνος Που επαναλαμβάνεται Στα μάτια μου μπροστά Απέναντι στο άθικο Κανείς μη μόνος Εφτιάχτηκαν οι άνθρωποι να ζουν Χωριστά Και θέλω να φτιάξεις Με ατάκης του Άδωνη Της ε, βούλτεψη Του γορίδη και να βάλεις αποπίσω πίσω να παίζει το Mouth Full of Sheet Από τσάμπα γουάμπα Λοιπόν, αγκούρια. Αυτήν εβδομάδα 1:35. Μύον 39% τα αγκούρια, κυρία Καλαγκόρ. Μύον 39 τα αγκούρια, σας είπα. Τρία μνημόνια υπέγραψες για να έχεις χαρτί υγείας. Τρία μνημόνια έχεις υπογράψει για να έχεις. Αλλιώς δεν θα είχες, διότι δεν θα υπήρχαν πρώτε ύλες και δεν θα είχες, υπέγραψες τα μνημόνια, τα υπερταμεία, τα ξένα φαλς. Χαρτί Υγείας, για σένα γίναν όλα! Τι θα βγάλουμε τους ξένους, ξένους να βάλουμε, ποις το βάλουμε? Έλα ρε με την πρώτη έπιασα αυτή τη φορά. Ρε. Τι να αυτό εδώ. Τι έγινε, Τι χάλασε. Δεν ξέρω, καν, δε, κάπου βρίσκαμε στο Αιγαίο, καλά. <σούμε> <σούμε> κάποια μαλκία έγινε. Κάποια μαλκία έγινε. Να σου πω, Πόσο καιρό έχουμε να ακούσουμε το Μιτσοκάκι γαμνιέ. <σούμε> δεν ξέρω <σούμε> τι κάνετε εσεί, Εγώ το βάζω τακτικά. Όχι λέω, ρε σε κανέναν. Δηλαδή το βάζω σπίτι για να ηρεμό έτσι μόλι γυρνάω. Βάζω ένα Σκοτσέζικο σε χαμηλό. Ένα μάλτ. Και το βάζω να ακούγεται έτσι στο pick up Ωραία. Το έχω σε πινίλιο εγώ. Είμαι συλλέκτη. Είσαι συλλέκτη. Α βάλτε την Παρασκευή τίποτα να ακουστεί καλά. Τροπή ε, κύριε. και όλα αυτά τροπή. Ε, τροπέ, μισή τροπή. Δική μου, μισή δική του. Αυτό γα... θα τη Αυτό το win-win. Εντάξει. Νου, ό, όχι, δική μου και δική του. Γα... Εγώ γιατί όχι. Ε, ρε, μου, ε, δεν είμαι το θέμα. επηρεάζει αδιάφορος, μάλιστα τέλος πάντων να σε καλά, ναι, ναι να σε καλά είπατε? Είπατε κάτι? Με κεντρικό σύνθημα από Πολυτεχνείο Δεν σε όλα yeah, τα max, φαρμακεία να, να κόψουμε τη σύνδεση πορεάνε. γιατί ο κύριος εδώ θέλει να μας πει κόψτε κόψτε κόψτε τον ήχο ο όμορφα είναι έξοδο, ρίχνει πολύ χιονάκι γι' αυτό θα τραγουθώ θα μοιάζε μικτωτάκι όλοι μαζί κύριε μαζί για μικτωτάκι εσύ η και όχι διχασμένη ένα τυχαίο γεγονός μια νύχτα με αστέρια που βρέθη και αν αρχικό σε λάθο χέρια, κι απ' τα νυχτό παραθυρό έπεσε μονάχο του για την πόλη, το Γεια σου Αποστόλη Γεια Έχει εδώ και καιρό που θέλω να πάρω να αφιερώσω ένα-δύο τραγούδια Είναι από το συγκρότημα Θαουλτ με You Το ένα λέγεται Wildfires που είναι το αγαπημένο το δικό μου και το γιου μου Το που έχει ωραίο, δυνατό στοιχείο είναι το food on neck, πόδι πάνω σε λαιμού. Κάνει... Ωραία, μηνύματα περνάνε. Έχει να κάνει με του αστυνομικού που πατάνε πάνω σε ανθρώπου, που σκοτώνουν ανθρώπου και αυτό το είναι όλο και πιο επίκαιρο. Και όλο γίνεται πιο επίκαιρο τον τελευταίο καιρό και πιστεύω ότι ταιριάζει. Αν άκουσετε κι εσεί τα τραγούδια, αν Joking hmm. but no friends, never had a fight with a real person in your life. So cold foot on next, and I'm taking best, foot on next, and I'm taking backs, put on next, and I'm taking backs, né? Ne, pour no malarabu, sagapo, ele na rabu, sagapo. Algapame, et no cosima penna disu tapa me. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, καλημέρα. Καλημέρα σα. Μόλα τα λάθη που έχω κάνει κρατάμε. είσαι, είσαι στην καρδιά μου. Ένοχο μα απέναντι σου. Τα πάμε. Θέλω να μείνω για πάντα μαζί μα. σ' πω. Μα αγαπώ. Μας αγαπώ. Σε βλέπω στη Μουλή και χαίρομαι! Έχουμε καιρό να τα πούμε. Λοιπόν. Γιατί ρε Μαλάκα, αφού με αγαπά! Σε αγαπώ! Okay, ρε! Λοιπόν, θέλω πολύ καιρό να βάλουμε μια αφιεροσούλα ναι. του βλάχου του πάνου, από την παράσταση που έχει κάνει για το. Ε... Ο τυχαίο θάνατο ενό αναρχικού. Ένα τυχαίο γεγονό λέγεται το κομμάτι. Ξέρω, ε... με τον αναρχικό που έπεσε δι... λάθο χέρια μπάτσο. Δυστυχώ η αφιέρωση είναι για το θάνατο του Ζακ, για όλου αυτού που έχουν πεθάνει από την κρατική βία και καταστολή. Μα είναι θέλει Είμα Θεού, ό,τι τι και να συμβαίνει Ό,τι ξωπίσω μας κρατά Κι ό,τι μπροστά πηγαίνει Άλλοι τον είπανε Χουάν Άλλοι τον λένε Βαγγέλη Άλλοι τον είπανε Χριστό και άλλοι τον λένε Πινέλη Ένα τυχαίο γεγονός Μια νύχτα με αστέρια Που βρέθηκε αναρχικός Σε λάθος μάτσου χέρια Και το ανοιχτό παράθυρο, έπεσε μοναχός του. Για την πόλη τον τρέλανε. Ο άλλο σε του.